Φρίντριχ Χέντερλίν, Ήλιοβασίλεμα. «Πού είσαι, εκστατική σου ρουπώνει η ψυχή μου, από όλες τις σου, γιατί μονάχα τώρα γρήκησα πόσο γεμάτο χρυσού ήχου παίζει ο θελκτικό έφηβος ήλιος το εσπερινό τραγούδι του σε ουράνια λύρα. Γύρω τα δάση το αντιλάλησαν και οι λόφοι, μα εκείνος έφυγε μακριά, σε βλαβικούς που ακόμη τον τιμούνε».